όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Εμμανουήλ Ροΐδου, κείμενα από τον Ασμοδέο. Το πρόγραμμα του Ασμωδέου. Η όλα τα ευνομούμενα κράτη, επομένως και εις το ελληνικόν, το οποίον δεν έγινε ακόμη πρότυπον, μένει όμως πάντοτε αντίτυπον βασιλείου, με πολλά εννοείται και χονδράσαν ορθογραφίας. το πρώτο πράγμα το οποίο ερωτούν συνήθως των πρωτοερχόμενων ξένων, είναι αν έχει διαβατήριον. Ποιος είστε, Κύριε, πώς ονομάζεστε, πόθεν έρχεστε, πού πηγαίνετε, ειδού ε πρώτε, Κανονικέ, απαραίτητε ερωτήσεις, Τας οποίας αποτείνει πάντοτε η αστυνομία ει τον ταξιδιώτη. Πλούσιο είστε ή πτωχό, κυρία ή κύριο, υπηρέτη ή αυθέντη, η κυρια η κυριο υπηρετη αδιαφορεί. Δεν την πτωούν τα ωραία σας και πολυτελή ενδύματα, μόλον ότι την προκαταλαμβάνουν ενίο τεταράκι σα. Δεν την μέλει, αν ταξιδεύετε δι' υποθέσει σα ή προ διασκέδαση. Αν είστε απλούς ιδιώτης ή τιτλοφόρος, α, όχι, εδώ έκαμα λάθος. Αν είστε τιτλοφόρος, σας ομιλεί με κάπως περισσότερων σεβασμών. Αλλού χείτων, οι ερωτήσεις της μένουν πάντοτε ερωτήσεις. Αντί απαντήσεω εγχειρίζετε εσεί το διαβατηριόν σας και ησυχάζετε. Αυτό καμνεί πάντοτε η αστυνομία των ευνομουμένων κρατών, καθώς και των θελόντων να φαίνονται ως ευνομούμενα και έχουν μα την αλήθεια δίκαιον. Αυτό κάμνη, όχι, πανή λάθος έκαμε, αυτό δεν κάμνη πάντοτε η κοινωνία και έχει άδικον. Αν το έκαμνε, πόσα παραγεμίσματα θα περιείχεν ολιγότερα η πτωχή αυτή κοινωνία. Πόσοι παρήσακτοι των αιθουσών θα εστέλλοντο εις τα υπόγεια. Πόσοι παρέγγραπτοι στον όμιλων των καθώς πρέπει ανθρώπων θα ετοποθετούντο εν μέσω αραιότερα συντροφίες. Πλην τι να γίνει. Η κοινωνία, βλέπετε, δεν θέλει να το κάνει και ίσως έχει τους λόγους της. Τους λόγους αυτούς θα του σπουδάσουμε πιθανώς μαζί καμίαν ημέρα και σας βεβαιεί ο ασμοδέος με τον διαβολικό του λόγον ότι θα ξεκαρδιστείτε αν είστε αιματώδους κράσεως ή θα αγανακτήσετε αν είστε χολερικείς. Επί του παρόντος όμως, ας αρκεστόμεν εις τα κείμενα και τα νομισμένα και ας υποταχθόμεν εις τους κοινωνικούς θεσμούς ως πολίτη, επιθυμούντες να συμβιώσουμε φιλικώς με τα τονομία μας. Η κοινωνική αυτή θεσμή είναι αδιαφορία δυστυχώς προς πάντας πλήν των πτωχών δημοσιογράφων. Ουδέ να ερωτώσει συνήθως οι άνθρωποι τι σύνε, πόθεν έρχεται, πού υπάγει. Την εφημερίδα όμως την ερωτώσει ταύτα πάντα και θέλωση να μάθωσει την αλήθεια. Πληρώνουσι βλέπετε την πεντάραντον και αξίουσι να γνωρίζωσι που υπαγει την εφημεριδα ομως την ερωτωσει ταυτα παντα και θέλουν να μαθωσει την αληθεια πληρωνουσι βλεπετε την πενταραντον και αξιουσι να που ρίπτωση των οβολώντων. Η απέτησης είναι δικαία, μόλον ότι πολλά πράγματα πληρώνονται σε αυτόν τον κόσμο χωρίς λεπτομερή προεξέταση. Αλλά ας είναι, εμείς δεν είμαι θαφιλόνικη. Αποκαλύπτομεν λοιπόν ευλαβώ στην κεφαλήν, σταυρούμεν τα σχήρας μας και κάτωνεύοντες εξεδούς ως ο πρώτην φοράν δημοσία εξεταζόμενος μαθητής, απαντώμεν εν πάση ειλικρινία. Ονομαζόμεθα ασμοδέως τι; ίσως ερωτήσει της. Ε, αυτό πλέον το γνωρίζει ο νονός μας και δεν μας φαίνεται ούτως ιδιοτροπότερος των αναδόχων εκείνων ή την εσβαπτίζουση κοράσια Ζαΐρας και Πασιφάας ή αγόρια λαομέδοντα και Λεοχάρης. Είμεθα μικρά-μικρά, μικροσκοπική σχεδόν εφημερή, ουδε μίαν αλληνέχουσα αξίωση ή να γελά ενίοτε με όσα βλέπει και γελώσα αυτή, να οι δυνατόν και τους άλλους εις γέλωτε. Ο γέλος είναι κάλλιστον και υγιεινόν πράγμα, ιδίω χωνευτικών, καθώς λέγουν οι φυσιολόγοι, και δεν πιστεύομαι να μας μενθεί την μικράν ταύτην και ανώδυνον διασκέδαση. Άλλος δε, αν παραδεχθώμεν ό,τι λέγουν οι σοφοί, ο γέλος είναι σπουδαίων διακριτικών μεταξύ ανθρώπου και αλόγων ζώων. Και όπως καταντήσαμε σήμερον μα την αλήθεια πλησιάζει να καταστεί ανάγκη να έχομεν όσο το δυνατόν προχειρότερα τα διακριτικά μας σημεία. Δια μη άλλοι αντάλλον, όπως την επαύριο των επαναστάσεων, φορούσεις συνήθως οι των εθνών τα σεριθρά κοκάρδα εις πρόχειρον απόδειξη του πατριωτισμού των. Ερχόμεθα, όχι βεβαίως από την κόλαση, διότι αναντιρήτως δεν θα ηλάζαμεν την εκεί συντροφία με την εδώ Αλλά από την κεφαλήν του γεννήτωρος ημών. Και ας λείψουν παρακαλώ εμυθολογικές παρομοιώσεις με την Αθηνάν και τον Δία, ώστε σε νόμισε, δεν εξεύρωμεν επί πόσων καιρών ακόμη θα τον νομίσει, ότι είναι δυνατόν εν Αθήνες, ασφαλή τις έχων την Ράχιν και το Κρανίον, να ξεκαρδίζεται άπαξ της εβδομάδος δαπάνη του του. Πηγαίνομεν παντού μα την αλήθεια, εκτός μόνον του ιδιωτικού και βίου. Θέλομεν να γελάσουμε είναι αληθές, αλλά να γελάσουμε με ό,τι βλέπομεν μόνον, με ό,τι δυνάμεθα να βλέπομεν, με ό,τι μας είναι επιτετραμένον να βλέπομεν. Ό,τι κλείεται εντός των τεσσάρων τείχων της οικίας δεν υπάρχει διε των ασμωδέων. Ουδεμίαν έχουν διάθεση να μιμηθεί των συνάδελφών του χολών διάβολων και αφαιρών τα στέγα στον οικειών να σας δείξει τα εντός αυτών γινόμενα. Μη φοβήστε λοιπόν, όσοι έχετε να φοβηθείτε. Είστε πολύ. ο Ασμοδέος το γνωρίζει και θα είχε ήλιν να διασκεδάζει επί πολλήν καιρόν τους αναγνώστας του. Δεν σας πειράζει όμως, διότι δεν νομίζει πρέπει να βάλει την μύτη του όπου δεν πρέπει. Φροντίσατε όμως κι εσείς να μην προβάλετε την μύτη σας έξω του παραθύρου, διότι ο ασμοδέο σας εφωτογράφησε εν ρηπεί οφθαλμού. Παρηγορηθείτε δε και ή την ένοχον περιέριγαν να μανθάνετε τα πάντα, οι γλωσσεύοντες πάσαν νύκτα χειμώνο πέριξ της τραπέζης σας, οι άρρητα ποθούντες και κρύφια, οι ορεγόμενοι σκάνδαλα, οι επιθυμούντες αδολεσία. Μη ζητείτε να είδητε τας ξένας δοκούς ει τους ξένου οφθαλμούς, και κλείσατε μάλλον τους ειδικού σας, δια να κρύψετε το εντό αυτών κάρφο. Ειδού κυρί μου, εξομολογήθημεν. Δότε μα τώρα την και αγαθή ο κύριος Χουμουνδούνος. Ο έσωπος των Γάλλων λαφοντένος, κέτη σα των καλαμών του, και διαζευχθείς αναφανδών την αξιοπρέπεια και την ηθικήν, ήτο εν τούτης τόσον καλός άνθρωπος, ώστε των φίλων του, ακούων αυτών κατηγορούμενων έντινη συναναστροφή, εγερθείς, Έφραξε χειρός το στόμα του κακογλώσου κράζων. Κακολόγη αν θέλεις τον πατέρα μου, όχι όμως και των καλών λαφοντένων. Αν οικούωμεν κατηγορούμενον των σήμερων πρωθυπουργών, ή θέλωμεν πιθανώς αποστομώσει και εμείς των κατήγορων δια της αυτής φράσεως. Τόσον καλός άνθρωπος είναι και ο κύριος Κουμουνδούρος. Κατά τους πιστεύοντες την ύπαρξη της Θείας Προνίας, Επιβλεπούσει των κόσμων τούτων, αύτη, ο Σάκης πλάσμα τη γεννάται επί της γης, φροντίζει να παρασκευάζει αυτό τα αναγκαιούντα ή να ικανοποιήσει τα σωρέξεις και αναπτύξει τα σιδιότητας διών επρικής θύπ' αυτής. Όπου έθεσε λύκου, εκεί ετοποθέτησε και πρόβατα προ χρήσιν αυτόν. Όπου πυθήκους, εκεί και μεγάλα δέντρα, ή να ασκούνται ούτη στην γυμναστική. Όπου καλλιγ εκεί και Ρωμαίος της παρακμής ή να προσκυνώσει τον ύπον του, ούτω και των κύριων κουμουνδούρων πλάσασα τόσων αγαθών, εφρόντισεν η Θεία Πρόνοια να παρασκευάσει αυτό και φορολογουμένους Έλληνας, αναδεχομένους το έξοδον της αγαθότητός του. Οι αστρονόμοι, μη ευρίσκοντες μονάδα αρκούντος μεγάλην, προστρέχουσαν εις παρομοιώσεις ή να δώσσουν η μηνυδέα τεινα των ουρανίων εκτάσεων. Ιστιού τον σύστημα αναγκαζόμεθα και εμείς να καταφύγομεν, διέλειψην ηθικού πίχεος ικανού προς καταμέτρησιν της αγαθότητος του κυρίου Πρωθυπουργού. Κατά το μέγεθος λοιπόν της αγαθότητος ταύτης η να αποκτήσει της το δικαίωμα να τρέφεται δημοσία δαπάνη, αρκεί να έχει στόμα και την τιμή να γνωρίζει τον κύριο Κουμμουνδούρον. Αν φίλος του όνο ασμοδέως, εζήτη παραυτού, να διοριστεί καθηγητής της Εβραϊκής αντί του κυρίου Κοντογόνου, έχουμε την υπεποίθηση ότι η αίτησή του ήθελε να εισακουστεί. Αφετέρου, όμως πρέπει να προσθέσουμε ότι αν προσετίθετο και ο χορό στην την στρατιωτικήν στρατιωτική παίδευση τάξεώτινο πολιτών, τον αξιότιμον κύριο Κοντογόνιν ήθελε διορίσει ο κύριο Κουμουνδούρο με τήσει προθυμία καθηγητή τη Ορχιστρική και αιτιολογήσει το διάταγμα λέγον ότι αν δεν έχει πόδος να χορεύει, έχει όμως στόμα ή να τρώγει. Όσο οι Ιησούς εκήρυξεν ότι ήλθε να σώσει του Αμαρτολού και οχή του δικαίω, ούτε σήμερα παρεμποί η εσχρότης της διαγωγής είναι πρόσθετος τίτλος εις τα σεβεργεσία του κυρίου Κουμουνδούρου. Πολύ μάλιστα λέγουσι ότι αυτή είναι παρά αυτό απαραίτητον προσών. εμει ομω πιστεύομεν ότι και μόνο η αρκεί προς απόκτηση της ευνίας του. Θάνει μόνο να είναι αρκούντος αποδεδειγμένη. Κάτα τον μακιαβέλην, πολιτικός ανήρ, λέγεται εκείνος, τη είναι πάντοτε έτοιμος να κρεμάσει δύο ανθρώπους, ο Σάκης πρόκειται δια τούτου να σωθώσει τρεις. Ο αγαθότατος όμως κύριος Κουμουνδούρος, ού μόνον κανέναν δεν κρεμάζει, αλλά και ολοπρόθυμος είναι να καύσει την Ελλάδα ή να θερμάνει την Χίτραν ή πέρα του ή Θεοδόρου. Ο Σάκης εις των ημέτρων πρωθυπουργών γίνονται παρατηρήσεις περί του ποιού των υπαυτού διοριζωμένων, ότι είναι αμαθής, βλάκες, υπόδικη επικλοπή ή κατάδικη επιπλαστογραφία, τα ταύτες, η τα συνστάσεις η αγαθότης αυτού ευρίσκει την εξής στερεότυπον και όντως λακωνική απάντηση. Δεν πειράζει. Οι Γάλλοι ιδρύσαντες ακαδημίες κατέστησαν τα μακράν συζήτησην τα σεναυτοί θέσεις αμίσθους, εκ φόβου, μη η αυλική τοποθετήσωσην εκεί, τους αναπήρους υπηρέταστων. Τι αυτής όμως προνοίας, μη ληφθήσεις και διατωή πανεπιστήμιων, οι αγαθότης του κυρίου Κουμουνδούρου ανέδειξαν εν αυτό ιστορικούς τζιβανοπούλους, εις δε τους παρατηρήσαντας ότι ο κύριος αυτός ανεκάλυψε το κατά των μεσαίωνα εμπόριων των φοινίκων, ἀπεκρίθη δεν πειράζει. Άδικο όμω ήθελε είναι να μην μνημονεύσωμεν ότι ενίοτε, κατά τα στελευταία μάλιστα ημέρας εκάστης της του, μετά το που σπουδής διανέμει τα περισέφματα των λαφύρων, ώστε εν τη βία και απροσεξία της τελευταίας ώρας, συνέβη ενίοτε και οι δύο τίμοι άνθρωποι να κατά λάθο. Και άλλην την αδικαιοσύνην, πρέπει να αποδώσωμεν το κύριο Κουμουνδούρο. Η λυπή κομματάρχε μόνο στους ανθρώπους αυτών τροφοδοτούσε, ενώ παρέχει ο Σάκης δύναται και εις τους αντιπάλους κοχλιάριων να ααντλήσωσιν εις την χήτρα του προεπολογισμού. Εκ των συγχρόνων πολιτικών ανδρών της Ιφυλίου, μόνος ο κύριος Κουμουνδούρος δίνεται να καυχηθεί ότι ου μόνον την του, αλλά ολόκληρον την νεο κατόρθωσεν άπαξ να χορτάψει, υποθηκεύσα δια το έξοδον του πρωτοφανού συμποσίου τα τελωνία του κράτους. Αλλά αν ο κύριος Κουμουνδούρος ανεδείχθη κατά την μεγαλοδορίαν μοναδικός, είναι αφετέρου και προς εξέβρεσιν της απαιτουμένης προς τούτο δαπάνης ανώτερος παντός άλλου. Μη αρκούμενος, εις όσα χρήση, παρέχει αυτό η παρούσα γενναία, προεξοφλεί και των τέ προκαταβάλων από τούδε εις τους φίλους του, τα μερίσματα μεγάλης τεινός ως ο νούπο συντελουμένης εθνικής επιχειρήσεως. Της χρεοκοπίας της Ελλάδος. Τα ανωτέρω εγράψαμεν, πεπιθώτες ότι ουδόλως δίνονται να δυσαρεστήσωση ή να βλάψωση των κύριων πρωθυπουργών. Περιηγούμενος την άνω Αίγυπτον, ο ασμοδέο απίντησε ποτέ αβυσινών, έχοντα ήμερων υποπόταμων όν περιγάπα. Επί του δέρματος του ζώου είχε ζωγραφίσει ο αυτόχθον κύκλον και εγυμνάζεται επ' αυτού ει σκοποβολήν, βέβαιωσον ότι τα βέλη του ουδένα επροξένουν ει αυτό πόνων ή ζημία. Προ των παχίδερμων αφομιούμεν ουχι βεβαίω των κυρίων Πρωθυπουργών, αλλά των νεοελληνικών κοινών, το υπουδενό βέλου αγριούμενων ή ταρατώμενων, και δια τούτο η παροιμήν δημοσιογραφία έχει μεν πολλά δυσάρεστα... αλλά τούτο τουλάχιστον το κάλον. Ότι δίνα τέτης, περί παντός πολιτικού ανδρός... έστω και φίλου του, να είπε την αλήθεια... χωρίς φόβον να τον δυσφημίσει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε